πέρι του φλογιστού, ως ουσίας μεταβάρους και πέρι των προκαλουμένων αλλαγών ιστοβάρος το σωμάτων μεθών ενούτε. Η αγάπη δεν είναι τίποτα άλλο από μια φωτιά που πρέπει να μεταβιβαστεί. Η φωτιά δεν είναι τίποτα άλλο από μια αγάπη που πρέπει να εκπλαγεί. Γκαστόν Μπασελάρ. Η ψυχανάλυση τη φωτιά. Ντάντε Αλιγκέρι. Λαβίτα Νουόβα 18. Τόσο ευγενή και τιμημένη μοιάζει. Σαν γνέφει η δεσπονά μου και διαβαίνει. Που κάθε βλέμμα επάνω τη διστάζει και κάθε γλώσσα τρέμει και σωπαίνει. Και πάει όσαν τραγούδια να συνάζει, Τη γλύκα της εμνότητας ντυμένη, Κι είναι σαν κάποιο θαύμα να ετοιμάζει, Εδώ κι απ' τους αιθέρες κατεβαίνει. πιο κάλο των ματιών μας εισαγίνει, πιάνει, πια φέρνει γλύκα στην καρδιά μας, Μόνον όποιος δοκίμασε το ξέρει. Και μοιάζει από την όψη τη αγιέρης, να φτάνει με τη χάρη του έρωτά μα και στην ψυχή λέει στέναξε για εκείνη. Φραντσέσκο Πετράρκα, Καντσονιέρε, 118. Τον στεναχμόν μου είδε κάτι έκτη χρονιά. Τέλειωσε. Πάει. Προς το τέρμα οδεύω. Κι όμως, μοιάζει η μεγάλη αγωνία να ξεκινά τώρα για μένα και μπροστά μου να είναι ο δρόμος. Γλυκό μου είναι το πικρό, η κάθε απώλεια χρήσιμη. Βάρος η ζωή και πειρασμός. Ας διαρκέσει, αρκεί να μην χαθεί η ματιά που κάνει να μιλώ. Συντρίβει αυτός ο δρόμος. Εδώ απομένω και αλλού θέλω να βρεθώ. Πιο πολύ θα ήθελα να θέλω, πώς δεν ξέρω. Πιο πολλά δεν μπορώ και θέλω όσο μπορώ. Θρυνό εξ αρχής. για όσα υπέφερα υποφέρω. Αλλάζω και με αυτό που πάω να λησμονίσω. Αλλάζουν όλα και απαράλλαχτα θα ζήσω. Φρανθίσκο Κεβέδο, Κάντα Σολααλίζη, 75. Την τελευταία ημέρα, όταν γυμνεί η ζωή μου και σκοτεινεί σαν μαύρο όνειρο φανεί, ο, αν γινόταν να ακουστεί, να διαβαστεί το πικρό έργο που απεργάστηκε η αγάπη μου, κι αν κάποιον που ελπίζει άγγιζε η φωνή μου, και εκείνος, πριν στην ομορφιά παραδοθεί, μέσα στο σφάλμα μου έβλεπε πώς να σωθεί, θα οφείλει τη γαλήνη του στην κόλασή μου. Λίζη, των στεναγμών μου η έκτυπια χρονιά, έφτασε και έφυγε. Περνάω τώρα το σύνορο και ό,τι είναι να έρθει πάω να αλλάξω όσο μπορώ. Ξένε, του έρωτα αν διαβαίνει στα βασίλεια, Διδάξου από τον πόνο και από τα μαρτύρια του εραστή που μάταια απίστευσε τυφλά. Φρανθίσκο Κεβέδο, Κάντα Σολαλίζη, 77 Δώδεκα χρόνια από τη ζωή μου έχει αρπάξει στο πέρασμά τη του ήλιου η φλόγα, η βιαστική από τη στιγμή που είχα στα μάτια σου κοιτάξει, διπλή ομορφιά, λύση μου την Ανατολή. Δώδεκα χρόνια έχω στις φλέβες μου φυλάξει τη γλυκιά φλόγα, που αφού λείπεις θα τραφεί με το αίμα μου. Δώδεκα χρόνια έχει υποτάξει το νου μου η λάμψη της στιγμής που σε είχα δει. Μια στιγμή μόνο αρκεί να δεις την ομορφιά, που μια στιγμή αν τη δεις, η λάμψη της δεν για πάντα ζει και στην ψυχή έχει χαραχτεί. Η φλόγα της στη μέλουσα ζωή περνά και δεν φοβάται με το σώμα να ταφεί. Δεν τη μαραίνει ο χρόνος, δεν την καταλύει. Φρανθίσκο Κεβέδο, Κάντα Σόλε Αλύζη, 78. Θά'ρθει η στιγμή και η τελευταία σκιά θα κλείσει τα μάτια μου κι η λευκή μέρα θα χαθεί. Θά'ρθει και της ψυχής το θρήνο θα δεήσει να ακούσει κι η ψυχή θα απελευθερωθεί. Δεν θα ξεχάσει όμως την όχθη που έχει αφήσει και τη ζωή που είχε σε φλόγα αναλωθεί η φλόγα μου τα κρύα νερά θα διασχίσει. Τρόπο θα βρει το νόμο της να μην τηρεί. Ψυχή που υπήρξε ενός θεού η φυλακή. Φλέβες που τόση φλόγα θρέψαν οι χημοί του. Με δούλη που θριαμβικά είχε αναφλεγεί. Το σώμα της θα εγκαταλείψει, όχι τα πάθη του. Στάχτη θα γίνουν, μα να νιώθει θα επιμένει. Σκόνη θα γίνουν. Όμως σκόνη ερωτευμένη. το χασμί επί της θεωρίας του φλογιστου. 1. Περίληψη σε τρόπο όσο θυμάμαι λυρικό. Σε αγαπάω, λοιπόν, και απλώς είναι ένας άλλος που λέει τώρα αυτή τη φράση, όχι εγώ. Μοντέρνοι είμαστε, το εγώ είναι ένας άλλος και τούτη υπάρεσε ίχνος από το μορφασμό που μια εποχή στην κόλαση ούτω ή άλλω επιταχύνει. Ανάμνηση από το διχασμό. Να αδειάζει το φεγγάρι. Να απομένει η άλλο. Αντάυγη απάθο. Παρανάλωμα εν κενό. Πέμπτη. Η πεντηκοστή. Γλώσσε πεντηκοστη γλωσσε φωτιάς, Κι ο άλλο του νου να αντανακλάται στον ψυχρό ουρανό. Κάτω από το βλέμμα του. Εγώ. Είναι ένα άλλο. Κάθε στιγμή ένα σκόρπισμα σαν το αργό τη στάχτη σκόρπισμα ενώ φυσσα όλο ένα. Και εσύ μου λείπει: μισό κάνουν ένα κι ένα. 2. <Παραμυθυτική> Παραμηθυντική επιστολή ώστε όλα αυτά συνέβησαν ποια μέρα, πέμπτη. Καμιά δεν έχει σημασία, εφόσον σε άμεμπτη γλώσσα μιλάς, διχός του χρόνου η μορφή να αποτυπώνεται στον στίχον τη μορφή, που ελπίζεις πως αναλογεί προς μια απαράλλαχτη και όντως δική σου, το προφίλ σου, αν κοιταχτείς, στου χρόνου το ρευστό καθρέφτη. Εν μέσω φίλων τσουγκρίζει και τον τύπο αγγίζουνε τον ήλον, μα υψώνατε άθικτο στο νου σου ένα σονέτο. Εν μέσω φίλων, εκρεμείς σαν το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι. Ένα σονέτο, μια μπαλάντα, ρημάρουν πάντα, στα τριάντα ή στα πενήντα. Η ατέλεια είναι δική σου. Η φρικτή μέρα, ο αναγραμματισμός της τέφρας στον αέρα, που σε άδειο σπίτι αποτρελαίνεται, το πάθος σε γκρίζα κλίμακα είναι δικό σου λάθος. Σε εσένα ανήκουν, που χωρίζεις κάθε νύχτα τον εαυτό σου και αποσπάσαι από τα ανέγγιχτα αισθήματά σου και τις αιμονές σου σκέψεις και προσπαθείς να ζήσεις και να το πιστέψεις. 3. Επιστολή εις απάντηση. Αγαπητέ μου φίλε, ο άκρος αισθητή. υπάρχει μόνο, αν μπορείς να φανταστείς, και ένα βιβλίο με μονές σελίδες μόνο, ώστε διαβάζοντας το γράμμα σου, απλώς μόνο, σαν τον καθένα, σαν εμένα που κουράστηκα να μην γυρνάει καν η σελίδα σε φανταστικά, να επενδύει στην ίδια αυτή η εκείνησία την πάση ελπίδα μας. Μες στη δοκιμασία βλέπεις να δίνω στο έργο μου τη δύναμή μου, κι αν δεν πάθω αλτσχάιμερ, ίσως η μνήμη μου το επαναφέρει όταν η ώρα μου πια γέρνει. Και σαν υδατογράφημα, εγκεγραμμένη στο έργο, λάμπει, αν σε κατάλαβα, η εικόνα του αίμονου ανόλεθρου εαυτού μου. Μια βελόνα στάχυρα του μυαλού μου. Μια θαμένη σπίθα αιώνια νιώτης και ομορφιά, Η μπουρμπουλήθρα που θα ανεβεί όταν βουλιάζω. Μισή δόση, αλήθεια, φίλε μου, είναι αυτά. Λυψή διαμόρφωση, που αποτυπώνει ένα κόσμο αντεστραμμένο, μα απατηλό, όσο και όταν περιμένω κάτι, οτιδήποτε. Έναν κόσμο που σαν ντόμινο κάποιος θα σπρώξει. Ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο. Λειψή διαμόρφωση, που αλλάζει όταν λιγμένα βρεθούν τα αιώνια πάθη. Έτσι, κατεμένα θα δούλευε ο Φρενχόφερα. Τίποτα δεν άγγιζε. Χρονολογούσε απλώς τον πίνακα και πλάγιαζε. Κι έτσι ανεδείχθη μέτρα στη διαλεκτική. Γιατί όντως σάρμα και χειμένον είναι οικοί ο κάλιστος προπαντών κόσμος και η φθορά μόνο έδος ασφαλέ με στην παραφορά του πάθους που ορμά από χάσματα ιερόεντα και μασαρώνει. Με παλιά λόγια πτερόεντα στο λέω για να είναι ακατάληπτα, ωραία όμως να ακούγονται, εμβρυθεί και Εδραία, Ενώ... Αν τα μεταφράσω, πάρα αυτά η άμεμπτη αιωνιότητα γυμνώνεται. Είναι πέμπτη, πεντηκοστή από δεκατισμένη. Κι άλλωστε, πώς καθένας μας καταλαβαίνει τι λέει ο άλλος. Αν μιλούσε στα Κινέζικα, μια πορσελάνη θα άκουγε να σπάει. Σωστά θα καταλαβαίνες λοιπόν. Και σκέψου ακόμη πώς ερωτεύεσαι. Κατά πολλών τη γνώμη που αργά σχημάτισα, Κοιτάζεις σαν να ακούς το αντίθετο απ' τις νυχτερίδες. Κραδασμούς μέσω της όρασης λαμβάνεις. Από πολύ παλιές και υφίστασε τις επιπτώσεις μιας άγνωστης σου Μιας απλής διαμόρφωσης του χρόνου που ομορφιά τη λες. Και αν δυναμώσεις τον ήχο, αυτό δεν κάνεις γράφοντας σε πτώσει πιο δοτικές, πιο κλητικές. Αν τον ήχο απλώς φυσάει, ενώ αχρονολόγητο και γκριζο χιόνι και σαν παραμιλητό πέφτει στον κόσμο. Απλώς φυσάει και η ρηπή του ανέμου είναι πάντοτε μια δοκιμή κατά προσέγγιση. Μες στην υποσελήνια περιοχή όπου και τα ηνία κρατάει του νου μια μορφή που παραλάζει, μια ηρωδιάδα ασύνηδη που σε διχάζει.